Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει, ο Γιάννης Μοσταντζόγλου. Μουσικές στήξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Κολονάτας στο Πιθάρι Πιάζανε κάτι σύννεφα και στολίσανε με μαβιά κρόσα τη δύση. Μέσα από τα κρόσα περνάγανε παγωμένοι βοριάδες... Ουρτούριζε ο Κοσμάκης, ανάβανε τα μαγκάλια με την πυρήνα στα χαμηλά σπίτια, σπηλιάδιζε η σκούρα θάλασσα και καθότανε ο η αλεπού πίσω από τον καφέ του και μέσα στη συλλογή του. Έπιασε κύριο Θεός και κατασκεύασε τα λεφτά. Κακός και με τον κυδεμόνα του. Πώς κύριε Γιαραμπί με το γαλάζιο γέννη. Τι παθαίνει δηλαδή ο σκύλος και ο γάτος που δεν έχει χρήμα. Βολεύεται μια χαρά και κανέναν ανάγκη δεν έχει και το κοκαλάκι του κονομάει και την κομενίτσα του κονομάει, και τραβηχτικέ με το μάντα ένα δεν έχει ενώ εγώ κοντζά μου φόντας πως βολεύουν Έτσι και βαρέσει η τσέπη μου εσπερινό, Κλάφτα θα ανάσει. Και να βγω μαχαλά στο κονόμη και να στενοχωρηθώ περί μάσα και πατούμενο, και να μου πει ο άλλο κάνε πέρα. Διότι δεν τάχει. Και εκείνο τάχει, και να μιλάω περί αδικίε και κενονίε, γιατί. Διότι δεν τάχω. Πώ λοιπόν είμαι, δηλαδή, ανώτερο, δηλαδή από τα ζωντανά, δηλαδή. Μπορώ ξεγυρισμένο είμαι και να δει ότι οι γάτε και οι σκύλοι με κοζάδινε για θύμα και θα μου ρίξουν καμιά δαγκονιά από περιφρόνηση. Κυριαρχήσει σου λέει επί των όντων τη γη. Με τι κύριε, με έντεκα και σαράντα που είναι η τάρα μου, ή που με βαφτίσανε τρίτη κατηγορία μπροστά στην εξώπορτα Ένε καπου ο λουνό μου έτυχε πατηράκι και δεν είχε να πληρώσει κολυμπήθρα κάτω από τον πολυέλεο. Να τα λέμε όπω είναι και όχι όπω τα θέλουμε. Χρόνια ψάχνει ο Φόντας η Αλεπού να πιάσει μια καλή να την κάνει θεμέλιο Δύσκολη αδερφάκι πιάτσα και δύσκολο ο άλλο στο πέσει Σήμερα ο Πάσα ένας έγινε ξύπνιος και δεν γελάς μη τεπιτσιρή να του τη του Με το μεροκάματο πως αντιφέρεις Σήμερα έχει αύριο δεν έχει να σου δόκουνε θέση να σε βολέψουνε στο β τα δύο να πούμε ίσα ίσα να πηγαίνει και να άρχισε, ρέστα δεν υπάρχουν και καλά περάσαμε. Περί δουλειά δική σου κόλληση δεν γίνεται, καθώ ο και να πούμε ω στόχο, το οποίο μάπα γεννήθηκε, μάπα θα πεθάνει, εξών και πάνω σε λαχείο. Όλε τι δουλειέ τι έκανε ο φόντα η Αλεπού, και τι έξυπνε και τι κινήσικε, από μεροκάματο μέχρι λοταρία στα παποράκια του Σαρονικού. Αποθέλημα μέχρι παπά Τι βγήκε Το φλάρο του βγήκε Να κάθεται να ξεπαγιάζει και να συλλογίζεται Πώς δηλαδή άλλοι Να ο κύριος Πύρος να πούμε Από την Ήπειρο ήρθε με μια κεφάλα Να βάζει τα ταυλά για σινίτη Και να περισσεύει κεφάλι Στο χωριό του κόβανε τα μπατζάκια Από τα παντελόνια και τα κάνανε γελέκα Τέτοια καρνίδια. Κι ήρθα μου δεκάρα η δεκάρα, στέρηση και οικονομία, άνοιξε παντοπωλείο. Θα μου πει δεν έτρωγε. Το βράδυ κατάπαινε το σάλι του και το χώνευε. Εντάξει, αλλά τάχει. Και σήμερα δανείζει με 200% στη ζούλα και κλέβει στο ζήγι. ανάσταση και κλαίγεται. ότι πας που τα έχει παίρνει συνήθω να κλαίγεται με τα όρκου δεν έχουμε κύριε δεν βγαίνουμε να μα το Θεό μέχρι που το λυπάσει και λες να του ρίξεις πέντε κουτσουράκια να κολατσίσει. και τώρα τούτος οφόντας η Αλεπού τρώγεται με το σεβδά του κυρίου Πύρου <Το να ρίξεις να πούμε έναν άνθρωπο φουκαρά ή έναν άνθρωπο που κονομάει κι άλλου πέντε συγκαινωνία ε Όσο να είναι το και στην καρδιά σου Αλλά το κύριο πήρω Γιατί να τον αφήσεις παρθένα Τι κάνει Γενέκα δεν έχει Παιδιά σκυλιά ανήψια δεν έχει Το φράγκο του δεν το έχει δει μη Δεν τρώει, δεν πίνει Δεν φοράει, δεν σεριανάει Στο παραμάγαζο μέσα αίσθησε την κρεβάτα του Και του φάει. Ψωμί παίρνει και το τρώει με και σαλάμι Από το παντοπολείο Διότι λέει το τυρί είναι ακριβό στην εκκλησία πάει και έχει δέσει ένα κοσαράκι με κλωστή. Το ρίχνει στο δίσκο και ύστερα τραβάει την κλωστή και το παίρνει πίσω. Έτσι και του ζητήσεις δανικά, θα σου πάρει ενέχειρο και θα σε το ένα άλλα δύο. Τι έτειου μου μου έπρεπε να του ζεύουν σε κάρα γεωμάτα πέτρε να τα ανεβάζουν στο λυκάβητό, έτσι για πλάκα. Τα αρτίδε με τον κύριο Πύρο ποτέ του δεν είχε ο φόντα ή αλεπού. Ούτε που ήξερε ποτέ, κοτσά μου παντοπόλη, ότι υπάρχε φόντα στην περιφέρεια. Το λοιπόν σκέφτεται ο φόντα. Να κάνει μπουκα δε σηκώνει καθόλου ληστεία. Πα μέσα και κοιτά έξω. Α σε να πούμε που μπορεί πάνω στην άψα να του φέρει καμιά και να έχει χειρότερε τραβηχτικέ. Να το ρίξεις στο ίσο δε σηκώνει, καθώ είναι πονηρό και δε μασάει τσίγκο να του πλευρήσεις γενέκα μηδέν, καθώς όν από γενέκα ο άνθρωπος μόνο σε φωτογραφία ξέρει πως είναι και δεν ζυγώνει να τον φας με παιχνίδι σβήστο, διότι ο άνθρωπος δεν παίζει μη τα του μπας και χαλάσουν οι χάντρες άλλο χρειάζεται τι άλλο όμω. Δεν τον είπανε αλέ, το φόντα. Κάτι έχει στην κλάδα του και του δώσανε τόνο. Να δηλαδή, αυτό που έβαλε στίμη είναι ωραίο. καθώς Καθώ σου λέει, όποιο είναι τσιγκούνα και τάχει και τα βαστάει, τι θέλει να αποκτήσει περισσότερα. Όπερ δηλαδή, απάνω στα περισσότερα πρέπει να αντιμασίσει την ξερή μου στα λευριά. Ο κύριο Πύρο νομίζω η κόμενα η κορίνα. Ξύπνια ήτανε και είχε και καμιά διακοσαριά χλωμές ή μπάντα από τη δουλειά τη να πούμε, αλλά Με το φόντα τραβηχτικές δεν υπήρχανε, φιλαράκι ήτανε. Τη στάβαλε κάτω σαν επιχείρηση ο άνθρωπος και τη έκανε το σχέδιο. Σίγουρη δουλειά και χωρίς να πούμε σαν και τέτοια. Έτσι και πιάσει την ψήμουνε. Πρωινότο λοιπόν, μόλι που χάραζε και σκούπιζε ο κύριο πύρο στο μαγαζί του, σε μια ώρα θα κατηφόριζε η εργατιά να ψωνίσει βρωμοσάλαμα και φέτα για κολατσό Τούτος δοξίπραγε με τον πρώτο να μη χάσει πελάτη Κι όπως σκούπιζε μπήκε ένας βλάχος με ένα καλάθι αυγά Τα έλεγε και λεψινιώτηκα Καλημέρα Γκουμπάρεθ, καλημέρα σας Να πιω ένα ουζάκι γιατί πάγος κάνει κρύο διάλευ Έδωσε το ουζάκι ο κουμπάρο, πήρε τα λεφτά του. Είπανε περί αυγά, περί εμπόριο και περί κρίση. Τίποτα δεν πάγαινε καλά. Ο βλάχο είχε χτύμα καλό κοντά στη λεψίνα. Είχε και κότε καμιά διακοσαριά Κατέβαινε και έδινε τα αυγά κάθε πρωί. Δεν γεννάνε αναθεμάτε και κάθε μέρα. Άντε χαιρετιστήκανε. Γιάθου ώρα καλή. Πάει στη δουλειά του βλάχο και φτάνει το σπίτι τη κορίνα. Κράτα τα αυγά για αύριο. Και ξαναγίνεται φόντας Αλέπου Ο Λεψινιώτης <Κι> Αύριο πάλι πρωί πρωί Νάσου τον ο Βλάχος με το καλάθι του Ένα ουζάκι κουμπάρεφ Ξαναπίνει το ουζάκι Ξαναλένε τα ίδια Πάει σε το βιολί ένα μήνα Σαράντα μέρες Στη σαράντα ο Βλάχος φίλος Πια με τον κύριο Πύρο Βγάζει και 20 λίρες Ρε κουμπάρεφ μου κάνει μια χάρη τι θέλεις Να σαφίγω αφήγω του τα λεφτά Γιατί θα πάω κάτω στο παζάρ να μην τα μαζί μου Και τα θέλω για λίπασμα στα χτήματα Κι που θα περάσω Μου τα δίνεις να τα κο να πάρω το λίπασμα Άστα τι θα πει Πολύ τον εκτίμησε τον κουμπάρεθ Που είχε και λύρες ο κύριος πίρος Του φύλαξε τα λεφτά του εντάξει Ο κουμπάρεθ μάλιστα τον κάλεσε και στο χτήμα δεν έρχεζε καμιά μέρα να κόψουμε καμιά κότα να ανοίξω και να κρασί που χω να σε φιλέψω. Καταχάρηκε λοιπόν ο κουμπάρεθ ο πύρος που άνοιγε στο τζάμπα κοινωνικές γνωριμίες μέχρι που μάτω το θεό το ούζω το κέρασε εκείνος αυτή τη μέρα». Άσχετο δηλαδή αν το μετάνιωσε του ύστερα, αλλά το κέρασε. Και γίνανε πια κόλος και βρακοί Απτάλο οι δύο κουμπάρεθ και λέγανε τα δικά τους και έδινε τα αυγά στην αγορά της κορίνας. Ένα πρωινό ο Κουμπάρεθ από τη Λεψίνα μπήκε στο μαγαζί λιγάκι αλαφιασμένο. «Κλείσε! Τι είναι! Θα σου πω, κλείσε!» Έκλεισε πολύ περίεργος ο Κουμπάρεθ ο Παντοπόλης και έβγαλε μυστηριωδώς από τη τσέπη του κάτι ο Κουμπάρεθ ο Φόντας. «Δες το αυτό!» Το πήρε στα κουλά του και τρέμανε τα κουλά του Κουμπάρεθ του Παντοπόλη γιατί ήταν ένα νόμισμα χρυσό, μεγάλο, Ήσαμε ένα Κωνσταντινάτο και πολύ μυστήρι. Πού το βρήκε? Ο κουμπάρεθ ο φόντα δεν απάντησε λέξη. Μονάχα έτρεμε κι αυτός Σκάσε μη μας πάρουν και χαμπάρι. Μα τι είναι? Ακούρε κουμπάρεθ. Πάρτο εσύ που ξέρεις κόσμο και κατέβα στην αγορά να δει πόσα λεφτά πιάνει. Και θα σου πω άμα έρθει η ώρα. Κλεμμένο είναι. Τι είναι αυτά που λε κουμπάρευ Εμείς είμαστε νικοχυρέοι άνθρωποι Γιατί δεν ρωτάς εσύ Δεν κάνει θα πω Έφυγε ο Φόντας Έμεινε με το νόμισμα ο κύριος Πύρος Και τον έτρωγε το περίεργο το μεσημέρι λοιπόν που έκλεισε το μαγαζί Πήρε το λεωφορείο Και κατέβηκε στο Χρυσικό το φίλο του Εκεί που πουλάγε τα ενέχειρα Όσα του μένανε Τι είναι αυτό ακριβώς Το εξέτασε ο Χρυσίκος Κολονάτο Χρυσό Δηλαδή Παλιό Ισπανικό νόμισμα Το λένε κολονάτο γιατί έχει Απάνω δυο στήλου. Κολόνες να πούμε και πόσα πιάνει που το βρήκε Αυτό είναι πολύ παλιό. Μου το φέρανε ενέχειρο. Το ζήγησε ο ειδικό, Το πέρασε από την πέτρα και το εκτίμησε. Σαν χρυσάφι μέχρι 380-390. Αλλά επειδή είναι παλιό πιάνει 500 γεμάτα. Το ξανάβαλε σε τσέπη το κουμπάρευ και έκανε να φύγει. Έχεις πολλά... σε τις κουβέντες του ο πονηρό Και την ίδια ώρα κρυμμένος Και με τη φάτσα του την αληθινή Και όχι τη φάτσα τη λεψινιώτηγη Την είχε στήσει ο Να δει αν δάγκωσε ο Χάνος στο δόλωμα Το βραδάκι στην Ουζέρη τις ξηγιώτανε της Κορίνας Σάμπος και τον βλέπω να πέφτει στο Λούκι Πάμε καλά Φίνα και ξημέρωσε ο Θεός ένα πρωινό είναι φάτο, σκούπιζε ο κουμπάρε το παντοπόνης και σκεφτόταν πώς θα ρίξει τον κουμπάρε τον βλάχο. Να τον λοιπόν με τα βουλάκια του βλάχους καθημερινός και ο δεξάτος. Το κοίταξες. Ναι, το είδα. Ε, 250 δραχμές μου είπαν. Ο φόντας η αλεπούμητε που χαμογέλασε 520 το είχε αγοράσει και ξέρει καλά πόσο έχει. Δηλαδή μου τι φέρνεις σκέφτηκε. Και δεν το έχω σε κακό που θα σου τη φέρω εγώ. Πήρε λοιπόν χαρτί και μολύδι και κάθισε να λογαριάσει. Δηλαδή να δω τριάντα, εφτά χιλιάρικα. Έχεις τριάντα. Μουράσε πόσα έχω τώρα που θέλω λεφτά να πάρω λίπασμα. Και λάγεις η ψυχούλα του τσιγκούν του παντοπόλη. Αμάν τρώμε τριάντα χαρά Θεού. Έβγαλε και από την τσέπη του την κοφτή άλλα 29 ο κουμπάρεθ και του τα μέτρησε. Κάντα αυτά προσωρινό λιανάραι κουμπάρεθ και αύριο μου τα δίνει τα λεφτά. Μεγάλο πράμα δεν να σε εμπιστεύε το άλλο και πολύ το χάρηκε ο κ. Πύρο που του δίνει ανοιχτά τα λεφτά του κουμπάρε κουμπάρεθ από τη λεψίδα. Έτρεξε λοιπόν, δούλεψε και τα χάλασε 480 το ένα. Μετά έπιασε το μολύβι και έκανε λογαριασμού. 30 προς 480 έχουμε 4, κρατούμε τα 2, σαλιώνουμε το μολύβι. Έχουμε 14,400 δίνουμε τα 7,5 5 από 14,9 κρατούμε το 1, μα τα σαλιώνουμε το μολύβι και μας μένουν καθαρά 6,900. Μεγαλείο δουλειά. Έπιασε τα 7,5 κουμπάρεθ από τη λεψίνα. Είπε χίλια ευχαριστώ Ήπιε το ουζάκι του και κάθισε ήσυχο στην καρέκλα Ε, τώρα ησύχασα Δεν χαλάω άλλα Έχεις κι άλλα Πολλά Ο κύριος Πύρος Άρχισε να τρελαίνεται λαφρός Πόσα Δεν θα με μαρτυρήσεις κουμπάρεθ Μα τι είναι αυτά που λες Στη ζωή μου, στην ψυχή του πατέρα μου, στην τιμή μου Θέλεις να σου ορκίσω στο Ευαγγέλιο Ένα κιούπι έχω κουμπάρεθ Μεγάλη ιστορία, που να δηλαδή πω έγινε. Ένα πρωινό, άφησε το γιο του το λευτέρι ο κουμπάρε το λεψινιό τη, να σκάψει στο χωράφι και να ανοίξει ένα χαντάκι για να χωρίσει το κρυθάρι από τα βρωμάρια. Και το λοιπόν ενώ έσκαβο γιο του λευτέρι, βρήκε η τσάπα σε ένα πράμα σκληρό. Διάλευ τι να αυτό κάνει έτσι, ήτανε λέει ένα κιούπι παλιό πύλνο. Με το που τα το κιούπι τι να δει. Είσαμε πάνω κούμουλο Τέτοια χρυσά κολονάτα Πήρε πεντέξιο λευτέρης το σκέπασε ξανά το κιούπι με Και έτρεξε στον πατέρα του Σωθήκαμε Ήτανε δηλαδή πριν λίγες μέρες Που του φέρε το ένα να το εκτιμήσει Ε, τα εκτίμησε Και σήμερα που χρειάστηκε λεφτά Πήρε τριάντα οκουμάδες από τη λεψίνα Να κάνει τη δουλειά του Παρά λίγο να πάθει η φόρηση Ο κύριος Πίθος «Και το κιούπι, το έχω θαμμένει!» Μπά και τα ανακαλύψουν, τι λες που το διάολο δεν το βρίσκει!» «Γιατί δεν το παίρνει στο σπίτι σου!» «Αμνά μας και πονηρή ρε πουμπάρευ. να με δουνε τι ματια η να δοβρουνε τα κουτσούβελα και να μου κάνουνε καμιά λαχτάρα!» «Φωτιές ανάψουμε στο κεφάλι μας!» Άστο το κίδα, καλά βρίσκεται!» «Εχει πολλά!» «Εμ Λογαριασμός αριθμομνήμονα ο κουμπάρεθ ο Παντοπόλης Τρεις κομμάτια προ διακόσες τριάντα Εξακόσες ενενήντα χιλιάδες Χρήμα να πούμε πλέντη και μεγάλη φτιάξη Κέρασε ούζο, ήπιε και του λόγου του ένα Έβαλε και μεζέ φέτα και πιπεριές σα πάει και το παλιάμπελο και έπεσε πάνω στο σιφέρο του φίλου του γεμάτος <Κι> Δεν τα όλα μαζί. Σε ποιον ανεξιέρογο άνθρωπο να έχει τόσα λεφτά. Θα σου βρω εγώ. Και να τα δω, κο αλλάρε κουμπάρεθ. Αμέ, θα βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα, θα είσαι κύριος και δε αφοβάζε τίποτα. Κι αν με δούνε, να βρω κανά μπελιά. Ξέρεις τι έπαθω άλλο ο στάθη επί αρχαιοκαπηλεία. Μπα μπα, -μπα, -μπα, -μπα. Έφυγε ο Κουμπάρεθ μαζί με το όυζο που είπε τζάμπα και έμεινε ο άλλος ο Κουμπάρεθ, ο μπακάλι με τις συλλογέ του. Διότι μάγκε μου, αυτό είναι να πούμε το σφάρμα στον άνθρωπο. Όσα ανάχει έχει θέλει κι άλλα και ποτέ σου δεν χορταίνει τα πολλά του. Και στην κόμενα την Κορίνα έλεγε τώρα ο Κουμπάρεθ ο Φόντας. τα να δεις τι ωραία θα το φάει το ρίξιμο Όλο το παν κύριε Είναι να μελετήσεις καλά τι φτιάξει Τα άλλα έρχονται ρολόι να Ο κύριος πύρος ήρθε μονάχος του Ρολόι και παρακαλετός. Ρε εσύ κουμπάρε χα! Βρήκα άνθρωπο να στα δε Δεν θέλω αλλησβερίσια με ανθρώπους Δεν θα φάνει εγώ θα φάνω χα! Και πως θα τα πάρουμε Θα μας δουνε μαθές Ξέρεις πως θα γίνει «Εγώ θα έρθω με έναν τζιπ δικό μου, ξέρεις να διάς». «Όχι, αλλά το παιδί που θα έχω μαζί μου είναι ντυπ κατά ντυπ δικό μου». «Δεν θέλω παιδιά». «Μα αφού σου λέω της μπιστοσύνης μου, νύχτα, δώδεκα, μία». «Θα πάμε στο χωράφι σου, θα το φορτώσουμε στο τζιπ το κιούπι με τα κολονάτα, θα το πάρω εγώ με το τζιπ και από εδώ πάνει και άλλοι». «Και τα λεφτά, θα στα δώσω εγώ». Και είναι την ώρα, χέρι με χέρι Τρεις χιλιάδες κολονάτα Μα μπορεί να μην είναι και τρεις χιλιάδες Τρεις είναι, ξέρω εγώ Έβαλα το Λευτέρι και τα μέτρησε Κύριο Πύρο του Ναπονιρό δεν το κατάπινε το χαπάκι. Σου λέει κι αν είναι δυόμιση να με ρίξει ο λεψινιώτη. Μπα να τον έχω στο χέρι, εγώ. Έκανε λοιπόν το χωρεμένο Για τρεις χιλιάδε δεν έχω λεφτά. Θα σου δώσω ντάγκα Τις πεντακόσα χιλιάρικα και την άλλη μέρα θα πουλήσω καμπόσα και θα σου πληρώσω τα αρέστα. Δυσαρεστήθηκε ο κουμπάρεθο Φόντας Ρε κουμπάρεθ. Ε τι μεταξύ μα δεν με εμπιστεύεσαι. Την άλλη μέρα το μεσημέρι. Πολύ το σκέφτηκε ο Φόντας μετά όμω έδωσε το χέρι. Να γίνει έτσι. Τη νύχτα αδερφάκι μου είδαν βουρδούλα και τα φώτα από το τζιπ και λακίσανε από το χωράφι. Ο κύριος Πύρος Μήτε κρύο ένιωθε μήτε τίποτα. Σκάψανε ο κουμπάρεθο φόντα με το λευτέρι το γιο του, Περίμενε ο πύρος με την καρδιά αγκαθάτη Φάνηκε το πιθάρι με τα κολονάτα Άναψε και ένα σπίρτο βιαστικά ο Παντοπόλης Μη, τι κάνεις θα μας δούνε Δεν τους είδανε Αλλά πρόλαβα αυτός να μπανίσει τα κολονάτα λαχταριστά Και μεγαλείο με το χρυσάβι τους Να λοιπόν και οι τέσσερις μαζί Βαρύ το ρημάδι Το φορτώσανε το κιούπι στο τζιπ Και είπε ο κουμπάρεθ ο τη. Κουμπαρέθ Δώσε μου τα 50 να τα πάει σπίτι ο λεφτέ και τράβασε ο μαγαζή να Άρτα μετρήσει με τα κολονάδα τα πάρια. Μα δεν με πιστεύεσαι. Θύμισε ο κύριο Πύρο από ο Λογαριασμό να βγάλει καμιά δικοσαριά από το λογαριασμό και να τον φάει το βλάμου. Θα έρθω για την τάξη. Σπου να έρθει, σκέφτηκε ο, ο Παντοπόλισ, όλο και θα έχω κάνει εγώ την ξάφρα μου. Έβγαλε το λοιπόν 10 πακέτα των 50, τάδοσε και είπε γελαστό. Αντέ, σε περιμένω. Και σκεφτόταν μέσα του. Βλάκα Έφυγε το τζιπ Ξεφόρτωσε το κιούπι με τα κολονάτα στο μαγαζί του έδιωξε το μάγκα το σοφέρ Και ανάψε τη λάμπα Αδερφούλη μου Τι ωραίο πράγμα που είναι το χρυσάφι δηλαδή Όχι παρδόν Το χρυσάφι Αυτό τι είναι από κάτω Αυτό δεν είναι χρυσάφι Είναι τάλαρα προπολεμικά Δηλαδή απάνω απάνω μπουζουριέρα Έχει καμιά πενταριά κολονάτα Και από κάτω όλο τάλαρο προπολεμικό. Ποτέ συναντήθηκε με τον κουμπάρεθ το φόντα ο κύριος Σπύρος. Σάματι τι ήξερε και το όνομά του. Βασίλη τον ήξερε. Και ούτε που το γνώρισε από τις φωτογραφίες στο αρχείο, έτσι που είχε αλλάξει τη μάπα του. Το οποίο θα μου πεις γιατί τα έκανε ο Θεός τα λεφτά. Να γιατί. Για να σπάζει ο άλλος την κλάδα του, να βρίσκει μηχανές ξεγυρισμένες.